Πριν αρχίσω, θέλω να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις για θέματα που σας αφορούν ασφαλώς. Σήμερα εξομολόγησα όσο μπορούσε, αλλά σίγουρα έχουν μείνει κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν εξομολογηθεί ακόμα. Για αυτούς λοιπόν τους κάποιους, θα ξαναέλθω την ερχομένη Πέμπτη στις 5 το απόγευμα. Την ερχομένη Πέμπτη στις 5 το απόγευμα. Πάτερ Δημήτρη, σας το λέω και εσάς, πέστε το και αύριο που θα είναι ο ακάθιστος και θα έχετε σίγουρα κόσμο και πέστε το και την Κυριακή. Επαναλαμβάνω λοιπόν την ερχομένη Πέμπτη στις 5 το απόγευμα. Και λέω στις 5 το απόγευμα διότι θα ακούσετε και τη δεύτερη ανακοίνωση ότι σήμερα είναι το τελευταίο κήρυγμα που κάνουμε ακριβώς λόγω του φόρτου της εξομολογήσεως που θα έχω την άλλη εβδομάδα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σήμερα θα τελειώσουμε τα κηρύγματα και θα επαναρχίσουμε, σημειώστε το και αυτό πάδερ, θα επαναρχίσουμε την Πέμπτη μετά του Θωμά. Την Πέμπτη μετά την Κυριακή του Θωμά. Την ίδια ώρα ακριβώς. Δεν αλλάζουμε σε τίποτα. Η ώρα μας είναι η ίδια. Θα είναι 3 με 4 η εξομολόγησης πάλι και 4 με 5 θα είναι το κηρυγμά μας. Επίσης θα σας πω και μία ακόμα ανακοίνωση. Εδώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας κάπως και να παρακαλέσω να συμμετέχετε όλοι, διότι υπάρχει ιδιαίτερο λόγος. Το Σάββατο μετά το Πάσχα, το Πάσχα όπω ξέρετε πέφτει στις 15 του μηνός, το Σάββατο μετά το Πάσχα είναι 21 του μηνός. Στις 21 του μηνός λοιπόν το απόγευμα στις 8 η ώρα θα έχω ομιλία στην Διακίδιο, Διακίδιο σχολή στην Πάτρα. Ξέρετε που είναι, ρωτήστε μεταξύ σα να μάθετε, αλλά θέλω να είστε διότι εκεί υπάρχει σημαντικός λόγος που θέλω να είστε, διότι η αίθουσα αυτή είναι ιστορική αίθουσα και... Τρόποντινά θα έλεγα ότι αξίζει να την περιβάλλουμε με συμμετοχή στις ομιλίες, όχι μόνο στη δικιά μου την ομιλία, αλλά γενικώ να μπορούσαμε και κάθε Σάββατο που γίνεται ομιλία να πηγαίνουμε. Διότι, δυστυχώς, η αδιαφορία του κόσμου σήμερα κοντεύει σχεδόν να την φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Επαναλαμβάνω λοιπόν... Το Σάββατο μετά το Πάσχα, στις 21 του μηνός, στις 8 το απόγευμα, θα έχω ομιλία στην Διακίδιο. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις που ήθελα να σας κάνω. Και μια και το κήρυγμά μας είναι το τελευταίο πρώτον εορτών, Σήμερα το θέμα μου δεν θα είναι σχετικό με το Ιερό Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής, όπως συνήθως κάνουμε, αλλά θα είναι σχετικό με τη Μεγάλη Εβδομάδα η οποία έρχεται και της οποίας εβδομάδος τα γεγονότα είναι μεγάλα, σημαντικά, ανήκουστα, Γεγονότα τα οποία δεν μπορούν να χωρέσουν μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Είναι γεγονότα τα οποία ακριβώς έδωσαν και αυτή την ονομασία στην εβδομάδα. Διότι δεν λέγεται μεγάλη εβδομάδα, διότι είναι μεγαλύτερη από όλες τις άλλες εβδομάδες του χρόνου. Όσες μέρες έχει η κάθε εβδομάδα, έχει και η Μεγάλη Εβδομάδα. Όσες ώρες έχει η κάθε εβδομάδα, έχει και η Μεγάλη Εβδομάδα. Όμως εδώ είναι Μεγάλη Εβδομάδα, ακριβώς διότι <κυκλή> τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν μέσα σε αυτή την εβδομάδα είναι φοβερά, όπως σας είπα, δεν χωρούν στο μυαλό του ανθρώπου. Το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα είναι το πάθος του Κυρίου. Το πάθος του Κυρίου. Το οποίο πάθος του Κυρίου το, συν, ε, μάλλον, το συγκεκριμενοποιούμε ότι ο Χριστός έπαθε επειδή κάποιοι παλιάνθρωποι τον καρφώσαν στα ξύλα του σταυρού του έριξαν χαστούκια τον έφτισαν, τον έβρισαν, τον βλαστήμισαν προσέξτε διότι εδώ <coughs> δεν το ξέρουμε καλά το πάθος Το πάθος του Κυρίου είναι διπλό. Τι εννοώ είναι διπλό το πάθος. Είναι βεβαίω πάθος, σωματικό πάθος, είναι πόνος που υφίσταται ο Κύριος επάνω στο κορμί του, αλλά πολύ περισσότερο το πάθος του Κυρίου είναι ψυχικό πάθος. Πολύ περισσότερο πόνο δημιουργεί στον Κύριο, στην ψυχή του Κυρίου. Αυτά λοιπόν τα δύο πάθη, τα δύο πάθη τα οποία υπέστη ο Κύριος, Αυτά θα προσπαθήσουμε να δούμε με λεπτομέρεια προκειμένου να καταλάβουμε το ύψος της θυσία του Κυρίου. Βλέπετε κάθε χρόνο και φέτος θα το δείτε στη τηλεόραση θα παρουσιαστούν άνθρωποι από εδώ και από εκεί στις Ινδύες κάτω σε τέτοιες χώρες που δήθεν θέλουν να υποστούν αυτά τα οποία υπέστη ο Κύριος. Και τους βλέπετε, απλώνουν και αυτοί τα χέρια τους επάνω σε ξύλα, τους καρφώνουν τα χέρια επάνω στα ξύλα, τους καρφώνουν τα πόδια επάνω στα ξύλα, τους φοράνε και σε αυτούς ακάνθινο στεφάνι, Και ακούγονται μερικοί ανόητοι να λένε να Και αυτός ο άνθρωπος Ό,τι υπέστη ο Χριστός δεν υφίσταται Να και αυτός ο άνθρωπος Δεν τραβάει το μαρτύριο του Χριστού Μην το πείτε αυτό ποτέ Το ακούω και από πολλούς χριστιανούς να ξέρει παπούλια μου, τραβάω τα πάθη του Χριστού. Ποτέ μην το πείτε αυτό. Αυτό είναι βλασφημία. Ο άνθρωπος είναι πολύ αδύνατος για να τραβήξει το πάθος του Χριστού. Το πάθος του Χριστού το τράβηξε μόνο ο Κύριος και έκτοτε κανείς άλλος πλέον. Τους πόνους που σήκωσε ο Κύριος, δεν τους εσήκωσε ποτέ και κανείς άνθρωπος. Αρχίζω λοιπόν να γίνομαι σαφείς και συγκεκριμένως. Και θα ξεκινήσω από αυτό το πάθος, το ψυχικό πάθος του Κυρίου. Πόσες φορές λες στο παιδί σου, το οποίο παραφέρεται απέναντί σου. Πόσες φορές έχω ακούσει μάνα να λέει «Προκειμένου να μου σε αυτή την κουβέντα, καλύτερα να μου άστραφτες δύο χαστούκια». Πόσες φορές τα λόγια των παιδιών είναι πικρά, τόσο πικρά και τόσο οδυνηρά, και πονάνε τόσο πολύ περισσότερο ακόμα και από τα χαστούκια που μπορούσε κάποια στιγμή το παιδί σου να σου δώσει να γιατί λέω ότι το πάθος το ψυχικό πάθος του Χριστού είναι φοβερό καταρχάς για σκεφτείτε κάτι Ποιος τον παρέδωσε τον Κύριο Στα χέρια των εχθρών του Τον παρέδωσε ο μαθητής του Ο δικός του άνθρωπος Να μιλήσω διαφορετικά Το παιδί του Ο Κύριος κατασάρκα σάρκα παιδιά δεν είχε αλλά είχε τα πνευματικά του παιδιά και πνευματικά παιδιά του Χριστού τα στενά πνευματικά παιδιά του Χριστού ήταν οι μαθητές του μπορούσε λοιπόν ποτέ ο Κύριος να φανταστεί ότι αυτό το παιδί του ο Ιούδας θα έφτανε ποτέ στο σημείο να τον πουλήσει και μάλιστα σε μία τέτοια ευτελή τιμή των τριάκοντα αργυρίων. <coughs> Είδε πολλές φορές πόσο σε πονάει όταν ένας άνθρωπος δικό σου που τον έχεις ευεργετήσει, που τον έχει αγαπήσει, που τον έχει περιβάλει με αγάπη αυτό ο άνθρωπος, ο δικός σου, σου συμπεριφέρεται με κακότητα. Σε σηκωφαντεί, σε βλάπτει, σε υβρίζει, σε περιφρονεί. Είδες πόσο σε πονάει μέσα σου και λες μερικές φορές, μα ρε χριστιανέ, τι σου έκανα. Ποιο είναι το παραπονώσει; Εγώ σε αγαπώ. Εγώ ξοδεύομαι για σένα, εγώ σε περιβάλλω με αγάπη, γιατί αυτή η αντιμετώπιση. Αυτό ακριβώς είναι και ο πόνος του Κυρίου ως προς τον Ιούδα. Ο πόνος του Κυρίου είναι, για ένα Ιούδα, τι παράπονο έχεις από τον Χριστό. Ξέρετε τι ήταν ο Ιούδας Ίσως ακούμε το όνομά του και νομίζουμε ότι πρόκειται για ένα απέσιο πρόσωπο Στον Ιούδα ο Κύριος του είχε δώσει τη δύναμη να κάνει θαύματα Το ξέρετε αυτό δεν το ξέρετε Ο Ιούδας έκανε θαύματα Στον Ιούδα ο Κύριος, λίγο πριν φύγει ο Ιούδας να πάει να προδώσει τον Κύριο, ο Κύριος γονάτισε μπροστά στα πόδια του και του έπλυνε τα πόδια. Το φαντάζεστε, χωράει στο μυαλό σας αυτό το πράγμα. Ο Ιούδας λίγο πριν πάει να προδώσει τον Κύριο, κοινώνησε για βάλτε στο νό σου αυτό κοινώνησε συμμετείχε στη Θεία Κοινωνία που συμμετείχαν και οι υπόλοιποι μαθητές έφαγε το σώμα και ήπιε το αίμα του Κυρίου είναι δυνατόν λοιπόν αυτά τα γεγονότα να μην κάνουν την καρδιά του Κυρίου να πάει να σπάσει από τον πόνο εκείνη τη στιγμή. Ο δικός του άνθρωπος, αυτός που προολίγου έπεσε στα πόδια του ο Κύριος και του έπινε τα πόδια, τα βρωμοπόδαρά του. Αμέσως αυτά τα καθαρισμένα πόδια να στραφούν εναντίον του διδασκάλου του και να βαδίσουν το δρόμο που οδηγούσε στο συνέδριο των παρανόμων για να πουλήσει τον Χριστό για καλλιεργήστε το λίγο στο μυαλό σας αυτό και έλα μετά να μου πεις ποιος είναι ο πόνος του Χριστού θέλετε να σε πω κάτι τα καρφιά λίγο τον πόνεσαν τον Χριστό πολύ λίγο ο μεγάλος πόνος, η μεγάλη οδύνη του Χριστού είναι ακριβώς αυτό το γεγονός το ότι ο Ιούδας, ο μαθητής του, ο διαλεκτός του μαθητής αποσκυρτά, φεύγει από τον κύκλο των δώδεκα μαθητών και χάρη τριάκοντα αργυρίων πολλοί των διδασκαλών του, τον παραδίδει βορρά τον παραδίδει θύμα στα χέρια των εχθρών Δεύτερο Δεύτερος πόνος του Χριστού. Ψυχικός πόνος. Ο δεύτερος ψυχικός πόνος του Κυρίου είναι ο άλλος ο μαθητής του. Ποιος? Ο Πέτρος. Ήταν ο Πέτρος. Ο Πέτρος δεν ήταν απλώς ένας από τους δώδεκα μαθητές. Όπως ξέρετε πολύ καλά εσείς που είστε άνθρωποι της Εκκλησίας, ο Κύριος μέσα στους δώδεκα μαθητές είχε διαλέξει τρεις διαλεκτούς. Θα λέγαμε ήταν η κορυφαία τριάδα των μαθητών Ήταν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης Ο Πέτρος λοιπόν δεν ήταν απλώς ένας από τους δώδεκα Ήταν ένας από τη διαλεκτή τριάδα του Χριστού Και τι κάνει ο Πέτρος ενώ υπόσχεται στον Κύριο ότι εγώ Χριστέ, εγώ θα είμαι κοντά σου εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω εγώ θα είμαι στο πλάι σου εγώ θα σου συμπαρασταθώ, μην φοβάσαι θυμάστε έβγαλε και το σπαθί του Μην φοβάσαι, εδώ είμαι εγώ με το σπαθί μου τι έπαθε ο Πέτρος ο Πέτρος κατάντησε τι μυστήρια πράγματα είναι αυτά εγώ δεν μπορώ να τα εξηγήσω αν μπορείτε εσείς βοηθήστε με εγώ δεν μπορώ να τα εξηγήσω πιστέψτε με ότι όταν αρχίζω και τα σκέφτομαι μου έρχονται δάκρυα στα μάτια και θέλω να σταματήσω να κλειστώ μέσα στον εαυτό μου και να αρχίσω να σκέφτομαι να μήπω μπορέσω να βγάλω μια άκρη Ήταν αυτό που έπαθε ο Πέτρος. Ήταν μέσα εκεί που ο Χριστός εδικάζετο. Στο ένα δωμάτιο ο Πέτρος, στο άλλο δωμάτιο δίπλα ο Χριστός εδικάζετο. Και ακούει μέσα ο Πέτρος. Ακούει τη συκοφαντία εναντίον του Χριστού. Τον κατηγορούν τον Κύριο, τον λένε πλάνο, τον λένε αλίτη, τον λένε ψεύτη, τον λένε απαταιώνα. Και ο Πέτρος είναι δίπλα και ακούει. Ο Πέτρος είναι δίπλα. Και κοιμάται ο Πέτρος, ή μάλλον δεν ο Πέτρος. Ο Πέτρος είναι... Ζωντανός νεκρός. Ο Πέτρος ακούει και δεν νοιάζει. Ακούει να συκοφαντεί το διδασκαλός του, να υβρίζεται ο διδασκαλός του. Τι λέω, τι λέω. Ακούει τα χαστούκια που τρώει ο διδασκαλός του. Σηκώνουν τα χέρια τους αυτοί οι άθλοι. Σηκώνουν τα χέρια τους και τα απλώνουν επάνω στο πανακήρα το κεφάλι του Κυρίου μας. Ακούει ο Πέτρος τα αυτισίματα; Ακούει ο Πέτρος τις γροθιές, τις κλοτσίες, τις οποίες τρώει ο Κύριος; Τι κάνει ο Πέτρος; Ο Πέτρος λέει και είναι. Σα το είπα ενας ένα πεθαμένο ενώ ακούει όλα αυτά, δεν αντιδρά καθόλου, δεν τον νοιάζει τίποτα και μόνο αυτό, πείτε μου εσείς πείτε μου εσεί, ποιο είναι ο πόνο του Χριστού, τα καρφιά είναι ο πόνος του Χριστού είναι αυτή η συμπεριφορά του Πέτρου διότι εγώ πιστεύω ότι αυτή η συμπεριφορά του Πέτρου ήταν εκατομμύρια φορές οδηγυρότερη από ό,τι ήταν τα καρφιά στα χέρια του Χριστού και σαν να μην έφτανε αυτό όταν τον πλησίασε ένα κοριτσόπλο τον μέτρο και τον ρωτάει και εσύ είσαι μαθητής εκείνου τρεις φορές τον αρνήθηκε τον αρνήθηκε, τον αρνήθηκε, δεν ξέρεις τα πει τον αρνήθηκε λέει μια φράση το Ευαγγέλιο αλλά ενδεχομένως δεν την έχουμε προσέξει Ήρξα το λέει, Ήρξα το καταναθεματίζειν και ομνήν. Τι σημαίνει αυτό. Καταργιόταν τον εαυτό του, ορκιζόταν. Πώς λέμε, στην ψυχή της μάνας μου, στην ψυχή του πατέρα μου, στα κόκκαλα του πατέρα μου. Πώς λες να πεθάνω αυτή τη στιγμή, δεν το ξέρω, δεν είμαι μαθητής του. τις φράσεις έλεγε εκείνη τη στιγμή ο Πέτρος να πεθάνω να πέσει φωτιά να με κάψει δεν τον ξέρω και αυτά τα άκουγε ο Κύριος δίπλα και αυτά τα άκουγε ο Κύριος δίπλα και σε ρωτάω τι πόνεσε περισσότερο το Χριστόν το μαστίγιο ή η συμπεριφορά του Πέτρου ήταν το μαστίγιο, πόναγε το μαστίγιο αλλά ο πόνος του μαστίγιου ήταν μηδαμινό μπροστά στο ψυχικό πόνο του Κυρίου Μηδαμινό τίποτα δεν ήταν να ακούς το παιδί σου, τον άνθρωπό σου αυτόν ο οποίος μόλις προλίγου δεν περάσαν πολλές ώρες, κανένα δύο ώρε, μόλις προλίγου ορκιζόταν μπροστά στο Χριστό και στους μαθητές ότι εγώ Χριστέ θα είμαι κοντά σου εγώ μη στενοχωριές, εδώ θα είμαι εγώ και δεν πέρασαν δύο ώρες και φτάνει σε αυτό το κατάντημα ο Πέτρος και εκείνη τη στιγμή λέει το Ευαγγέλιο κάτι θα το ακούσουμε τη Μεγάλη Παρασκευή δεν ξέρω αν τα προσέχετε αυτά θα σα πω κάτι στο τέλος θα σα πω κάτι στο τέλο. Δεν ξέρω αν τα προσέχετε. Δεν ξέρω αν πηγαίνετε από συνήθεια στην εκκλησία ή πάτε πραγματικά να ζήσετε το πάθος του Κυρίου. Λέει το Ευαγγέλιο κάτι. Λέει την ώρα που ο Πέτρος έδειχνε αυτή την αχαρακτήριστη συμπεριφορά και αρνεί το επιμόνος και με όρκους και με αναθέματα, με κατάρες. Αρνεί το, τον Κύριο εκείνη τη στιγμή λέει στο ένα δωμάτιο ο Κύριος στο άλλο ο Πέτρος ανοιχτή η πόρτα ο Κύριος λέει σήκωσε τα μάτια του και κοιτά του έδειξε μια ματιά του Πέτρου διασταυρώθηκαν οι ματιές διασταυρώθηκαν οι ματιές ο Κύριος εκείταξε τον Πέτρο Και ξέρεις τι είναι η ματιά του Χριστού. Αφήστε καλύτερα να μην τη δούμε αυτή τη ματιά. Αυτή τη ματιά του Χριστού να μην μας χρεώσει τέτοια κατάρα ο Θεός. Εκείνη η ματιά του Κυρίου που σήκωσε εκείνη η παραπονεμένη ματιά εκείνη η διαμαρτυρώμενη ματιά που σήκωσε ο Κύριος και έριξε στον Πέτρο να σας πω κάτι τον Πέτρο δεν τον ξύπνησε ο Κόκορας τον Πέτρο τον ξύπνησε αυτή η ματιά του Χριστού σπάθα ήτανε σπάθα αστραπή αστροπελέκη που τον έκαψε μέσα στην καρδιά του και άκουσε εκείνη τη στιγμή και το λάγγεμα του πετινού και θυμήθηκε τα λόγια που του είχε πει ο Κύριος ότι πριν λαγήσει ο Κόκορας θα με αρνηθεί τρεις φορές αυτό που τον ξύπνησε δεν ήταν ο Κόκορας αυτό που τον ξύπνησε ήταν η ματιά του Κυρίου ή διαμαρτυρώνουν οι ματιά που δεν περίμενε από τον Πέτρο αυτή την άθλια συμπεριφορά. Σας ερωτώ τι πονάει περισσότερο. Πονάει το μαστίγιο, πονάει το φραγγέλιο, καρφιά; Ή τα καρφιά ή πονάει αυτή η συμπεριφορά που εκείνη τη στιγμή ο κύριος σαν άνθρωπος είχε και σαν ανάγκη ανάγκη να βρίσκονται τουλάχιστον οι μαθητέ του να μην πω όλος ο λαός τουλάχιστον οι μαθητέ του θα έπρεπε να είναι κοντά του να τον υπερασπίζονται θέλεις να σου δείξω άλλο πάθος του Χριστού πάθος, πόνο, πόνο καλά ο Πέτρος, καλά ο Ιούδας καλά ο Ιούδας Καλά ο Πέτρος. Μα ο Χριστός είχε δώδεκα. Ο Χριστός δεν είχε δύο μαθητές. Ο Χριστός είχε δώδεκα. Τι γίνει κανένα. Πού είναι οι άλλοι. Οι άλλοι δέκα που είναι. Ένας έμεινε κοντά του πιστός. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όλοι οι άλλοι, όλοι οι άλλοι, Τον αρνήθηκαν Όχι μόνο ο Ιούδας Όχι μόνο ο Πέτρος Όλοι Όλοι Θυμάστε όταν τον συνέλαβαν λέει εκεί στον κήπο της Για Αμέσω Αμέσως λέει σκορπίσαν Σαν τους λαγούς Σκορπίσαν και οι υπόλοιποι Εννιά Ο Ιούδας τον πούλησε, ο Πέτρος τον αρνήθηκε η άλλοι εννιά σκορπίσανε Τι λες να μην πονάει ο Κύριος Πού είναι αυτό σε γύρναγε πάντα με 12 μαθητές συνοδεία Πού είναι τι τώρα, τα παιδιά του, πού είναι τα παιδιά του τώρα Πού είναι οι άνθρωποι στους οποίους θα μπορούσε ο Κύριος να στηριχτεί στο κάτω-κάτω να ακούσει για να μην πω για να μην πω ότι ο Πέτρος έπρεπε να μπει μπροστά και χάρη του ο χαρακτήρος του να ρίξει και μερικέ γροθιές και να ρίξει και μερικά χαστούκια προκειμένου να υπερασπιστεί το δασκαλό του Πού είναι όμως έστω να του πούν, μια κουβέντα να του πούνε Κύριε μη στενοχωριέσαι, εδώ είμαστε εμείς, εδώ είμαστε εμεί κοντά σου είμαστε Κύριε μου. Μη στενοχωρείσαι, ε. μη θρηνείς, μη κλαις, μη, πονες, μη πονάς Κύριε. Εδώ είμαστε εμείς, να εδώ είμαστε παιδιά σου, είμαστε δίπλα σου. Για μέτρα λοιπόν, πάρε μέτρο, πάρε καντάρι, πάρε, πάρε ζήλια και μέτρησε τον πόνο του Χριστού αν μπορεί να το μετρήσει τον πόνο του Χριστού τελείωσε το ψυχικό πάθος του Χριστού αν δεν τέλειωσε εκείνος ο λαός τι σου λέει εκείνος ο λαός Εκείνα τα πλήθη Εκείνα τα πλήθη Εκείνοι αχάριστοι Σπυροτράφιλοι Τι σου λένε εκείνοι Εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται κάτω Από το πρετόριο του Πιλάτου Και ορίονται Και ορίονται Ότι νέο Χριστός είναι πλάνος Και θάνατο αυτό Άρων Άρων Στάβωσαν Ζητάει την ελευθέρωση του Βαραβά Ζητάει να ελευθερωθεί ο κακούργος και ο Άγιος να μπει μέσα. Τι σου λέει αυτό. Τι σου λέει. Εμένα τι μου λέει. Εμένα τι μου λέει. Εμένα μου λέει ότι ο Κύριος ετράβησε τέτοιο πόνο ψυχικό που όπως σας είπα προηγουμένως δεν υπάρχει καντάρι τι είναι αυτές οι αηδίες που κάνουν περακήθε που σταυρώνονται ή για να δείξουν ότι μπορούν να σηκώσουν το πάθος του όχι δεν ήταν αυτό το πάθος του Χριστού το πάθος του Χριστού ήταν το ψυχικό του πάθος ο πόνος ο πόνος για τους μαθητάς ο πόνος για τον Ιούδα ο πόνος για τον Πέτρο ο πόνος για τους άλλους μαθητές ο πόνος για το λαό Ήταν αυτό ο λαό. Ο λαός Μα δεν υπάρχει Δεν υπάρχει πιο ευεργετημένος λαός Από τον Ισραηλιτικό λαό Χάρη αυτού του λαού Ο Κύριος ήρθε εδώ στη γη χάρη του λαού του Ισραηλιτικού ήρθε Εκεί μέσα στα σπλάχνα αυτού του λαού Γεννήθηκε ο Χριστός Μέσα σε εκείνα τα σπλάχνα του λαού Μεγάλωσε ο Χριστός Μέσα σε εκείνα τα σπλάχνα του λαού Μέσα σε εκείνο το λαό Έτρεξε και περιεπάτησε ο Χριστός Μέσα σε εκείνο το λαό Εθαυματούργησε ο Χριστός Εκείνο το λαό εκείνο το λαό ευεργέτησε ο Κύριος Οι παράγητοι εκείνου του λαού Εσηκώθηκαν από τα κρεβάτια τους Χάρη στη θαυματουργική επέμβαση του Χριστού οι τυφλοί εκείνου του λαού ξαναβρήκαν το φως τους χάρη της επέμβασης του Χριστού οι χολή, οι κουτσί, η στραβοί, οι ανάπηροι οι δαιμονισμένοι, οι λεπτοί, οι πεθαμένοι ακόμα και πεθαμένοι ξαναγύρισαν πίσω στη ζωή εκείνου του λαού ή πεθαμένοι Και ξαναβρήκαν τη ζωή και ξαναβρήκαν την υγειά τους οι άνθρωποι εκείνου του λαού. Και δικαίως ο ψαλμωδός βλέπετε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ βάζει κάποια καυτά ερωτήματα στο στόμα του Χριστού. Λαός μου τι επίησάσει, τι, τι παράπονο έχεις λάε; Τι παράπορο έχεις λαέ, τι σου έκανα λαέ, γιατί είμαι πλάνος λαέ, γιατί είμαι τύρανος λαέ, τι σου έκανα λαέ, γιατί με οδηγήσω ως σταυρό λαέ, γιατί, ποιο είναι το παραπονό σου λαέ Λαός μου τι επί εισάς? τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα δεν υπήρχε άρρωστος που να μην βρει την υγιά του μέσα σε εκείνο τον Ισραηλτικό λαό. Για μέτρα σε παρακαλώ. Για μέτρα τον πόνο του Χριστού. Τι λες να τον πόνε στο μαστίγιο. Τι λες να τον πόνες αν χαστούκια, Να τον πόνες αν τι να τον πόνεσαι. Όχι δεν τον πόνες αν αυτά τον Κύριο τον πόνεσε η άθλια συμπεριφορά εκείνο τον πόνεσε οι ευεργετημένοι του αυτοί τους οποίους τα περίμενε ο Κύριος να τους συμπαρασταθούν αυτοί κραβγάζουν, ορίονται και θέλουν οπωσδήποτε ο Χριστός να πεθάνει να, μια, μια, να κάνω μια υπόθεση υπόθεση Υπότες. Για φανταστείτε Και σίγουρα εγώ το πιστεύω Το πιστεύω Το πιστεύω Για φανταστείτε λοιπόν Μέσα σε εκείνο το πλήθος του αλαλάζων Να ήταν και κάποιοι Από αυτούς που ο Χριστός Του σε Και ο κύριο από εκεί ψηλά, από το Πρετόριο που κοίταγε κάτω, κάποιες από αυτέ τι φάτσε. Τι φάτσε! Για να μην πω άλλη κουβέντα, διότι σέβομαι τον ναό. Κάποιε από αυτέ τι φάτσε τι γνώρισε. Και πιθανόν κάποιοι τυφλοί, πρώην τυφλοί, κάποιοι, κάποιοι πρώην λευροί από εκείνου του αχάριστου λεπρούς που δεν γύρισαν να του πούνε ότι ευχαριστώ πιθανόν κάποιοι από αυτούς να ήσαν κάτω ανακατεμένοι με το πλήθος και να κράβγαζαν έχοντα πλέον την υγειά τους χάρη στα θαυματουργικά χέρια του Χριστού έχουν μαζευτεί από κάτω και φωνάζουν και κραυγάζουν και πρέπει ο, Χρισ... ο Χριστός πρέπει να πεθάνει Ή άλλο πάθος του Χριστού θα ήθινες Σας είπα και προηγμένως Για μένα αυτό το πάθος είναι αρκετό Και να λιπω ο Σταυρός Ο πόνος του Χριστού είναι αμέτρητος Και να λιπω ο Σταυρός Ο πόνος του Χριστού είναι αβάσταχτος Ο πόνος του Χριστού δεν ζυγιέται Αλλά επιτρέφτε μου εδώ τώρα να κάνω μία στροφή. Ωραία τα είπαμε, ωραία τα ακούσατε, ωραία κατηγορήσαμε εδώ τον Πέτρο, τον Ιούδα, τους μαθητές, τον κόσμο, τον λαό, τον Αχάριστο. Για να κάνω μία ερώτηση παρακαλώ. Εμεί, οι χριστιανοί του, του 21ου αιώνα, πως συμπεριφερόμαστε απέναντι στον Χριστό, με Κατηγορήσαμε τον Ιούδα, κατηγορήσαμε τον Πέτρο, κατηγορήσαμε τους μαθητάς κατηγορήσαμε τον κόσμο, τον αχάριστο, τον ελεηνό, τον σκληροτράχυλο εκείνο κόσμο. Αλλά συγγνώμη, εδώ εγώ θέλω να με εγγυκρινήσει η θέση που βρίσκομαι πρέπει να λέει την αλήθεια και όχι παραμύθια και όχι να κρύβομαι την αλήθεια χάρη του κόσμου ποτέ δεν το έκανα αυτό και ούτε θα το κάνω ποτέ και δεν με νοιάζει μην μείνει κανείς εδώ μέσα κανεί δεν μην. Επαναλαμβάνω εμείς οι χριστιανοί του 20 και του 21ου αιώνα, πώ συμπεριφερόμαστε απέναντι στον Χριστό, Είμαστε καλοί. Έτσι. Καλοί χριστιανοί. Α, είμαστε, είμαστε καλοί. Καλή; Ε; καλοί. Καλή; Για να δούμε λοιπόν πόσο καλή είμαστε. Δεν μου λέτε παρακαλώ <Κι> Τι έκανε ο Πέτρος, ποιο ήταν το κακό του Πέτρου Αρνήθηκε το Χριστό, δεν τον αρνήθηκε Τρεις φορές δεν τον αρνήθηκε Ναι Δεν άκουγε μέσα που τον βαράγανε, που είπαμε προηγμένως Που τον βλαστιμάγανε. Και ο Πέτρος κοιμόταν και δεν καταλάβαινε τίποτα Δεν τα άπαμε αυτά Ωραία για πες μου λοιπόν εσύ ο καλός ο μαθητής του Χριστού πώς αντιδράσεις όταν βλαστιμείται το όνομα του Χριστού πώς αντιδράσεις όταν ακούς να λένε φράσεις ακατονόμαστε εναντίο του Χριστού ποια είναι η αντίδρασή σου Μήπω είναι αντίστοιχη με τη στάση του Πέτρου τι έκανε ο Ιούδας ο Ιούδας τι έκανε πρόδωσε τον Χριστό δεν τον πρόδωσε τον πρόδωσε χάρη Τριάκοτα Αργυρίο τον πρόδωσε δεν μου λες σε παρακαλώ σε παρακαλώ σε παρακαλώ σας είπα εγώ θέλω να πω την αλήθεια και θα πω την αλήθεια δεν μου λες σε παρακαλώ και ρωτάμε τον παππούλι, μεθαύριο το Πάστα μέχρι το Χριστός Ανέστη η, ο τόπος όσο θα είναι γιωμάτος κόσμο; πάνω από χίλια άτομα, δύο χιλιάδες άτομα, τρεις χιλιάδες άτομα Μετά το Χριστός Ανέστη που θα πάνε αυτοί Γεια σας παρακαλώ, γελάτε, γελάτε, ντροπή σα. Αν γελάτε. Ντροπή σα αν γελάτε. Γελάσε που δεν είναι αυτό ο κόσμο μετά τον Χριστό Σαρέστη. Δεν είναι προδοσία να φεύγει από την εκκλησία. Χάρη μια μαγειρίτσα. Ντροπή. Έσχο μα. Αν είμαστε εμεί χριστιανοί. Τροπή. Μήπως εγώ είμαι ο τρελό, Μήπως εγώ είμαι ο παρανοϊκός Πού είναι, Πού είναι οι χριστιανοί, Πού είναι οι χριστιανοί, Πού είναι οι χριστιανοί του 20ου αιώνα, του 21ου αιώνα, Πού είναι τι, Κατηγορείς τον Πέτρο, Τι έκανε ο Πέτρο, Τι λιγότερο έκανε ο Πέτρο από σ' ή τι περισσότερο έκανε από σ' ο Πέτρος αρνήθηκε επισήμως τον Χριστό παρόν τον όλον γύρω και πόσες φορές δεν έχουμε αρνηθεί εμείς τον Χριστό επισήμως επισήμως όταν περνάς έξω από την εκκλησία και διστάζεις και ντρέπεσαι να κάνεις το σταυρό σου δεν αργήσει ο Χριστό εκείνη τη στιγμή ποιον αρνήσε ποιον αρνήσε σε ρωτώ ποιον αρνήσε όταν βρίσκεσαι στο εστιατόριο και κάθεις γεκρό σαν τον ζωντόβολο και δεν σηκώγεις ένα χέρι να κάνεις το σταυρό σου και κοιτάς γύρω σου, λες και κάνεις εκείνη τη στιγμή πορνεία και κοιτάς γύρω σου να δεις με σε βλέπουνε Σε ρωτώ λοιπόν Αυτός τέτοιος χριστιανός είσαι να του του Χριστού καλύτερα Καλύτερα να του λείπεις. Δεν έχει ανάγκη από τέτοιου χριστιανού ο Χριστό. Συγχωρέστε μου την ένταση. Συγχωρέστε μου τις φωνέ. Έχετε συνηθίσει να με ακούτε έτσι. Συγχωρέστε μου την ένταση. Άρα θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η ένταση δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι αποκύμα Πόνου της καρδιάς μου. Γιατί, κατηγο... Γιατί κατηγοράς λοιπόν τον Πέτρο. Τι έκανε ο Πέτρος. Γιατί κατηγοράς τον Ιούδα. Τι έκανε ο Ιούδας. Τι έκανε. Πούλησε τον Χριστό. Για 30 γύρια. Μα εσύ το πολλά στενότερα. Ο, Χριστός, ο, ο Ιούδας τον πούλησε 30 αργυριαστών πλα για να πιά το μαγερίτσα. Πολύ πιο φθηνά στην ξεφύλα. Γιατί το κατηγορά τον, τον Ιούδα, γιατί το κατηγορά τον Ιούδα, κατηγορά του άλλου βαθητέ που έφυγαν, που εγκατέλειψαν τον Χριστό. Που μπροστά στον κίνδυνο, μπροστά στον κίνδυνο, μπροστά στον κίνδυνο, έστρεψαν τα νότα στο Χριστό, ε, άκου λοιπόν. Τώρα η Εκκλησία έκανε ένα δημοψήφισμα. Ναι, ε, ξέρετε πόσοι τη γύρισαν την πλάτη. Ξέρετε πόσα καθάρματα. Ξέρετε πόσα καθάρματα. Τα οποία ανάξια φέρουν το όνομα του χριστιανού. Ξέρετε πόσα καθάρματα δίστασαν να βάλουν την υπογραφή του. Επειδή ανήκουν στο Πασόκ ή ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, δεν με νοιάζει που ανήκουν. Ξέρετε πόσα καθάρματα ψευδοχριστιανοί, Επίγραφοι χριστιανοί. Γιατί κατηγορά στους μαθητές. Ο Κύριος σου έδωσε το βάπτισμα με το οποίο σε έκανε μαθητή του και εσύ αυτή την ώρα που θα έπρεπε να τρέξεις πρώτος να βάλεις φαρδιά πλατιά την υπογραφή σου έστω και αν δεν πιάσει, έστω και αν δεν γίνει τίποτα έστω και αν δεν καταφέρει τίποτα η Εκκλησία θα έπρεπε να... γιατί να είναι μόνο 3 εκατομμύρια που λέει σήμερα εφημερία 3, 200 δεν ξέρω 3, 500 πόσο είναι γιατί να είναι γιατί να είναι μόνο και να μην είναι αιώνιοι χριστιανοί γιατί γιατί φοβάσαι γιατί φοβάσαι σαν τους μαθητές που τρέξαν και κρυφτήκαν σαν τους λαγούς έτσι και εσύ κρύβεσαι, κρύβεσαι. που να, να ξέρα ποιος είσαι να σε φτύσω μες τα μούτρα να σε φτύσω να φτύσω τη χριστιανικότητά σου να φτύσω να σε, να, να σε βλέπω και να σε συγχαίνω ναι. αν είσαι χριστιανός εσύ ναι. να σε φτύσω που θες να λέγεσαι και χριστιανός που θα πρέπει να ντρέπεσαι, να ντρέπεσαι, να ντρέπεσαι, να ντρέπεσαι, να κοκκινίζεις. Εγώ ξέρετε τι είπα, θα σας το πω και εσάς. Πιστεύω να το είπα και εδώ. Το είπα και επισήμως, το είπα και στο ράδιο, το είπα σε όλες τις ονορίες όπου βρέθηκα το είπα. Το είπα και στον δεσπότη. Το παρήγηλα και στον αρχιεπίσκοπο πάνω και θα στο πω και εσάς εγώ, εγώ δεν θα ήθελα οι υπογραφές να είναι πολλές εγώ δεν θα ήθελα οι υπογραφές να είναι εγώ θα ήθελα να είναι 50, 100 όχι χιλιάδες 50 υπογραφές 100 αυτοί οι 100, αυτοί η 50 να το λέει η καρδιά του. να το λέει η να είναι οι μαθητές που πραγματικά θα μείνουν κοντά στο Χριστό που είναι αποφασισμένοι να τα παίξουν όλα για όλα κορόνα γράμματα όχι στον πούγιο δεν το θέλω και τι έγινε και αν υπέγραψαν τα 3 εκατομμύρια τι έγινε τι έγινε Εγώ ρωτάω Τι έγινε Αυτά τα τρία εκατομμύρια είναι χριστιανοί Όχι δεν είναι χριστιανοί Όχι δεν είναι Διότι χριστιανός Δεν είναι αυτός που υπογράφει Χριστιανός δεν είναι αυτός που το γράφει ταυτότητά τα του Χριστιανός είναι αυτό που το λέει η καρδιά του Αυτό Αυτός είναι ο χριστιανός Χριστιανός είναι αυτός που βράζει το αίμα του μέσα και είναι έτοιμος να τα παίξει όλα κορώνα γράμματα για τον Χριστό. Και τέλος κατηγόρησες ποιον κατηγόρησες το λαό τον αχάριστο λαό τον εσχρό εκείνο λαό ο οποίος λαός τι μια ώρα την Κυριακή των Βαΐων ανέμιζε κλαδιά και επεφημούσε τον Χριστό και δεν περάσαν τρεις μέρες και μαζεύτηκε στο, στο πρετόριο του Πιλάτου και φώναζα και κατεδίκαζε τον Κύριο για κακούργο. Τα αντιγοράς το λαό. Τι έκανε ο λαός. Τι έκανε ο λαός. Τι έκανε ο λαός. Τι έκανε ο λαός Ζήτησε να σταυρωθεί ο Χριστός. Ε, μάλιστα. Να σου δείξω κι εγώ ένα άλλο, ένα άλλο λαό που ζητάει να σταυρωθεί ο Χριστός. Να σου δείξω. Ε, εδώ εμείς, εμείς, εμείς εδώ ο λαός. Ο λαός, εδώ εμείς ο λαός. Ο λαός, ο ελληνικός λαός. Εμείς. Που θέλουμε να λεγόμαστε και οι Χριστιανοί τρομάρα μας που θέλουμε να λεγόμαστε και χριστιανοί εμείς σταυρώνουμε τον Χριστό γιατί εσύ τι λέτε δεν τον σταυρώνουμε Εσεί τι λέτε μήπως έχετε καμιά καλύτερη ιδέα για τον εαυτό μας ότι είμαστε τα καλά παιδιά του Θεού Μήπως αισθάνεστε ότι εμείς είμαστε οι Άγιοι Αυτό έχετε, έχετε τέτοια εντύπωση Ε λοιπόν απατάστε Απατάστε ηκτρά Θέλετε να φύγουμε από εδώ, ο μαθηκός τώρα, τώρα να φύγουμε από εδώ Να κατέβουμε κάτω στο λιμάνι Να πάμε από το λιμάνι, να πάμε στις πλατείες Πού άλλο θέλετε να πάμε, Πού θέλετε να πάμε, Να πάμε σε ένα γήπεδο, Σε ένα γήπεδο καλύτερα. Σε ένα γήπεδο. Άμα παίζει τώρα ένα ποδόσφαιρο, Να πάμε στο γήπεδο μπροστά, Εγώ δεν με νοιάζει. Δηλαδή, τι πούνε, Και αν πούνε δεν με δεν, Τι Δεν με στενοχωράει, Δεν με στενοχωράει. Στενοχωρά, πάμε, Θέλετε να πάμε και να μου πείτε αν είμαστε χριστιανοί. Να ακούσει εκεί, Εκεί να ακούσει βλαστήρια, Εκεί να ακούσεις σκρολογία. Εκεί να ακούσεις για τον Χριστό, για την Παναγία, για τους Αγίους, για τις Εκκλησίες, για τα καντήλια. Εκεί να ακούσεις. Γιατί κατηγοράς το λαό. Γιατί κατηγοράς, γιατί κατηγοράς το λαό, τον εβραϊκό λαό, γιατί τον κατηγοράς δεν μπορώ να καταλάβω. Θέλετε να πάμε, να ακούσεις ομοθυματών 50.000 κόσμο, 100.000 κόσμων σε ένα γήπεδο μέσα να βλαστημούν ομοδικώς το Χριστό και την Παραγία. Θέλετε, πάμε λοιπόν να Γιατί κατηγοράς το Χριστό, γιατί κατηγοράς λοιπόν το λαό. Και μάλιστα εμείς έχουμε και ένα προνόμιο. Εμείς έχουμε και ένα προνόμιο, εμείς έχουμε ένα προνόμιο Εμείς είμαστε και βαπτισμένοι Εκείνοι δεν ήσαν βαπτισμένοι Έτσι Εννοείται εσύ και εγώ, δεν ξέρω να τα ξεχάσατε αυτά Δεν με νοιάζει να τα ξεχάσετε, εγώ θα σας θα θυμίσω όμως Την ώρα που βαπτίστηκες και εσύ και εγώ Εδώσαμε κάτι φρικτούς όρκους Φρικτούς όρκους Εκεί ενώπιον Θεού και ανθρώπων και θυμάσαι τι είπε: Αποτάσσομαι το Σαντανά, αποτάσσομαι! Αποτάσσομαι το Σαντανά, αποτάσσομαι! Συντάσσομαι το Χριστό συντάσσομαι! Τα ξέχασε αυτά? Τα ξεχάσατε αυτά? Τα ξεχάσατε, έτσι φαίνεται, τα ξεχάσατε. Τουλάχιστον εκείνοι οι Εβραίοι μπορεί να ήταν ευεργετημένοι από το Θεό αλλά τουλάχιστον δεν είχαν δώσει τέτοιε φρικτέ υποσχέσει. Δεν είχαν βαπτιστεί στο όνομα του Θεού. Εμεί έχουμε βαπτιστεί και επομένως κύριε και κυρίες μου, εμείς άσε τους Εβραίους, άσε τον Ιούδα, άσε τον Πέτρο, άσε τους μαθητές. Ψάξε να βρεις τους προδότες και τους αρνητές και τους βλάστημου, ψάξε να τους βρεις εδώ ανάμεσά μας, εδώ ανάμεσά μας δεν λέω εδώ μέσα στην εκκλησία μόνο μιλάω γενικά μέσα στο πλήρωμα του ορθοδόξου πληρώματος μέσα στο ορθόδοξο πλήρωμα της εκκλησίας σας απογοήτευσα να με συγχωράτε να με συγχωράτε που σας απογοήτευσα αλλά εγώ απογοητεύτηκα περισσότερο πλην όμως όπως σας είπα προηγμένως όταν μου έδωσε η Εκκλησία αυτό, ας πω το, το οφείκιο, αυτό, αυτό το χάρισμα του Ιεροκήρυκος, έδωσα μια υπόσχεση στον εαυτό μου και στον Θεό. Κύριε λέω, ποτέ δεν θα θυσιάσω την αλήθεια χάριν του αξιώματο. Κανένας να μην μείνει, δεν με νοιάζει. Σας το επαναλαμβάνω και πάλι, μην νομίζετε ότι εγώ... Εδώ πέρα θα έρθω εφόσον εσείς έρχεστε. Δεν με ενδιαφέρει. Θα έρχεστε όσοι θέλετε να έρχεστε με μία προϋπόθεση. Να ακούτε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Αν δεν τη θες, μην ξανάρθεις. Εδώ θα έρχεστε μόνο για την αλήθεια. Και αυτή είναι και η υπόσχεση που έχω δώσει και στον εαυτό μου και στην πρώτη που το μαθαίνετε. Αυτή είναι η υπόσχεση που έχω δώσει και στον εαυτό μου και μπροστά στον Θεό πολύ περισσότερο. Αναλαμβάνω, είπα στον Δεσπότη, ναι, ευχαρίστως, θα πάρω αυτό το αξίωμα που δώσατε, αλλά έχετε το υπόψη σας. Από το στόμα μου θα βγαίνει μόνο η αλήθεια. Όποια και αυτή, και έστω κι αν είναι κατηγορούμενος ο εαυτό μου ο Δήρωσα πολλές φορές τον έχω καθίσει στον εαυτό μου στο Σκαμμιέ. Πολλές φορές. Το έχω δηλώσει και επισήμως και σας το λέω και εσά. Από το στόμα μου θα βγαίνει μόνο η αλήθεια. Και πιστεύω σήμερα ότι μπορεί να ήταν πικρά τα λόγια, αλλά ήταν αλήθεια. Να σας πω μια παρηγοριά. Μια παρηγοριά και να τελειώσω. παρηγορία και να τελειώσει. Σας απογοήτευσα το πιστεύω Σας απογοήτευσα το πιστεύω Σας απογοήτευσα το πιστεύω Θέλετε να το ξεπεράσετε την απογοήτευση Ναι θέλετε ε, Στο χέρι σου είναι να το περάσεις Μάθε λοιπόν να ζεις με συνέπεια και με πολλή αγάπη και με λατρεία προς τον Κύριο και τα το σίγουρα αυτά τα οποία είπα δεν σε αγγίζουν. Γίνε συνεπής στον Θεό και τότε να σε βέβαιος ότι αυτά τα οποία είπε ο Κύριος και κατηγόρησε είτε τους γραμμετής και τους φαρισαίους είτε των λαό, είτε τον Ιούδα είτε τον Πέτρο τον αρνητή ο οποίος βέβαια στη συνέχεια μετενόησε αυτά εσένα δεν σε αγγίζουν. Στο χέρι σου είναι, αν θέλεις. Και αυτή είναι η τελευταία παρηγοριά την οποία σας δίνω. Να πάτε στο καλό. Ο Θεός δόνε μαζί σας. καλέσει εορτές. Και μην ξεχάσετε, παρακαλώ, επαναλαμβάνω τις ανακοινώσει τις οποίες σας είπα προηγουμένως. <Καισίλυν> Διευκών των Αγίων Πατέρων ημών κύριο Σου Χριστέ, Θεός, ο Ισούς Ισούς, Αμήν.